Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο Ράδιο Άρτα Είναι η εκπομπή στον τείχο Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο, καμιά ώρή περίπου για τα γνωστά 2681 4060 για τις δικές σας παρατηρήσεις. Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα ο ριμαγδός, ο Ρημαγδός ο Ρημαγδός λοιπόν απ το λέμε τρεις φορές για να το εμπεδώσουμε αποκαλύψεων μίζες κατομμύρια δισεκατομμύρια συλλήψεις συλλήψεις ουρλίονται από τα γυαλιά της τηλεοπτικής δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή παρά μόνο το ότι πιάνουν το μίτσο, τον Κίτσο, τον καρούμπαλο, τον τάδε γιατί... πήρε λέει σε εκατομμύρια μίζα <ΡΟΣ> γιατί εκείνο γιατί το άλλο που φτάνει διαπλοκή και απορία <ΡΟΣ> τι κουμπί ποιος το πάτησε αυτό το κουμπί τώρα και έγινε αυτή δηλαδή η δικαιοσύνη τόσα χρόνια ε, δεν τα έβλεπε ή δεν είχαν οριμάσει οι φάκελοι για να ορμήσουν να πιάσουν έστω έναν για έναν μιλάμε τόσα χρόνια δεν μιλάμε για τώρα που τους έχουν μαντρώσει σαγαλοπούλες εκεί και, και τους πιάνουν. Ποιος πάτησε, γιατί πατήθηκε αυτό το κουμπί ξαφνικά Πέρα από αυτά έχουμε και ε, το ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος έχουμε και αυτό το χάλι τώρα Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή παρά μόνο το ότι έχουμε εκλογές Ποιοι οραματιστές, καινούργοι οραματιστές και παλαιοί τέλο πάντων θα ξαναρά ρίξουν τα οράματά τους στο τραπέζι και συλλαμβάνουμε, συλλαμβάνουμε, συλλαμβάνουμε. Συνεχίζουμε ως χάχες να γελάμε με το λιάπι γιατί λέει δήλωσε και λιγότερα τετραγωνικά στο σπίτι και όλα αυτά τα πράγματα ενώ οι αυτοκτονίες αυξάνονται mm. τα φάρμακα έχουν γίνει πια δισεύρεπτα Love. Οι αρρωστοί μας γενικώ Περνάνε γολγοθά Τον οποίο ούτε μπορεί να τον φα... βάλει Ανθρώπου <Το Τα παιδιά συνεχίζουν Να τουρτουρίζουν στα σχολεία <Το Όλα αυτά τα πράγματα <Το> Ένα μεγάλο τεράστιο γιατί Μπορείστε παρακαλώ Καλώς το πανιχάρι <Το> Ξέρω δεν θέλω Ξέρω Μάλιστα. Θα πάνε στην εφορία τα. Ελα μωρο μου κάθισε και βλέπετε τέτοια πράματα μωρέ τώρα. Ελα. Ναι ναι. Ελα μου να τελειώνουμε. Αχ καλά εντάξει Ας τους αυτούς κοιμούνται με τα τσαρούχια Έγινε Ναι Ναι μωρα όλοι Όλοι στο κόλπο είναι ρε φίλε Όλοι στο κόλπο Καλημέρα Καλημέρα Μη βγαίνει απ τα ρούχα σου ρε φίλε Όλοι στο κόλπο είναι δεν μπορείς Μπορείς να παρακαλώ Αλλιώ πέστε! Αλλιώ πέστε! Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Ξέρεις ότι ό,τι λέμε. Πολλά από αυτά που είπαμε τα έχουν. Ναι, τα λουζόμαστε μετά. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα Όχι δεν το λέω αυτό που μου είπε, δεν το λέω στον αέρα Γιατί ε, και άλλα έχουμε πει στον αέρα Και ξαφνικά τα είδαμε νόμους και τροπολογίες Για τον πρώτο φίλο που πήρε τηλέφωνο Ο Γολγοθάς των ε, ανθρώπων που έχουν παρτίδες αυτή τη στιγμή Γιατί κάποια ασθένεια τους χτύπησε την πόρτα Αυτόν ή τη οικογένεια είναι, είναι πραγματικά δύσκολο. Όσο για τα άλλα που μου είπε ότι... Ε, όταν απειλείται Η, η δημοκρατία τους ε, Όταν ε, Πρέπει να βγει κάποια αλήθεια Γίνονται όλοι μια γροθιά Αυτό δεν συμβαίνει τώρα αδερφέ μου Αυτό συμβαίνει τουλάχιστον 40 χρόνια 40 χρόνια Δηλαδή ε, Τώρα ξαφνικά Κοίτα να δεις έχουμε και τα άλλο τώρα έτσι Ότι ο Έλληνας ε, Με την κρίση αυτή πως λέγεται κρίση Αυτό, το, αυτό όπως, όπως την έχουν βαφτίσει Ξαφνικά Έγινε πιο έξυπνος, ξύπνησε ο Έλληνας και δεν θέλει να τον κυβερνάνε μονοκομματικές ε, κυβερνήσεις, θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας, Είδε πως ξυπνάει ο Έλληνας. Αυτά και άλλα πολλά σου λέω καθημερινά γίνεται το έλα να δεις με τα πληρωμένα αυτά αθήρματα του συστήματος και αυτούς που τους βγάζουν δίθεν να τους συνεντευξιάσουν αλλά και αυτούς που συνεχίζουν το πανηγύρι α, του σφαξίματος μερίδα του ελληνικού λαού ορίστε παρακαλώ to... πότε με την οικουμενική Α, το... ah, ναι, αυτό αυ, αυ, αυ, συνεχίζεται αυτό συνεχίζεται αυτό συνεχίζεται, Αυτός συνεχίζεται. Να σε καλά, να καλά, να καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Ε, αγαπημένοι μου φίλε το ότι ε, στι σφιγμομετρήσει, πάντα ο λαό, ήθελε άλλον, άλλο κόμμα και άλλο κυβερνήτη, σε... αυτό συνεχίζεται. Να, για παράδειγμα, τώρα θέλουν, α πούμε, ε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με καταλληλότερο σαμαρά. Σε παρακαλώ πολύ. Κατάλαβε, δεν ναι. είναι. τρέλα η κατάσταση. Είναι τρέλα. Αυτό το μπόκομα λοιπόν, το, μπουκωμα, το κάνουν ενσηδικτα. Δεν το κάνουν ασυνείδητα Δεν το κάνουν... Αυτό το μπούκωμα που, που, που συμβαίνει στην κοινωνία Λά, Ορίστε παρακαλώ Καλημέρα Δεν άκουσα... Δεν το κατάλαβα Λέρα. Ναι Πού ακριβώ, Πού Τι so Ναι καλά εντάξει Εντάξει, είσαι να σου το εξηγήσω. Και γιατί μόνο αυτό είναι... Στη... αυτό τον... στον αβελώνες Φιλιππες μάλιστα, ναι, ναι. Καλά. Ναι. <Τι> ναι. Να, να σε καλά που μα το πει. Να σε καλά που μα το πεις, γιατί δεν το πήραμε κι εμεί χαμπάρι. Ε, αν και τα ψάχνουμε αυτά τα θέματα. Μου λέει ένα φίλο εδώ πέρα. Μπορεί να τσαμπονάμε και να λένε αυτοί και να μα δίνουν τα χαπάκια, αλλά μου είπε την περίπτωση στον Αμπελό εδώ πάνω στο φιλιάτι, στο... όπου λέει έχουμε εθνική κυριαρχία με ωράριο. Το είπε πάρα πολύ εύστοχα ο φίλο. Από, από τι 7 λέει μέχρι τι 4 οι Έλληνε μπορούν να εργαστούν και μετά φεύγουν λέει γιατί είναι γκρίζα ζώνη. 7,5 χιλιά... χιλιόμετρα μέσα στο ελληνικό έδαφο. Είναι γκρίζα ζώνη. Ε, Ξέρει φίλε, να γι' αυτό ακριβώ το λόγο ψηφίσανε παραμεθόριο περιοχή την Κηφισιά και το Χαλάνδρη και την Εκάλη γιατί εκεί θα είναι η παραμεθόριος περιοχή σε λίγο καιρό γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο λοιπόν ναι ενώ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και άλλα πολλά και άλλα πολλά ανά την Ελλάδα και όχι μόνο αλλά και στις ε, και στις μεγαλού πόλεις συμβαίνουν διάφορα το μπουκώμα. Το μπούκωμα λοιπόν αυτή την εποχή είναι Πάρε οραματιστές Πάρε οραματιστές να σε σώσουνε πάλι με τις καλλικρατικές και με τις ευρωεκλογές Πάρε μίζες Ε, πιάνουν ένα μιζα δίνει 7 εκατομμύρια Κοίτα να δεις τώρα 7 εκατομμύρια, λέει τα επέστρεψε Πρόσεξε Τα επέστρεψε Αντί να του δημεύσουν επί την περιουσία Αντί να είναι κρεμασμένος για ένα έξι μήνες του Σύνταγμα εκεί Στα στιλιάρια να τους έχεις κρεμασ Δίνει 7 εκατομμύρια δολάρια, ρε παιδί μου. 7 εκατομμύρια ευρώ και γυρίζει σπίτι του. Βέβαια τον έρμο που πάει να δουλέψει 7,5 χιλιόμετρα μέσα στο ελληνικό έδαφο και του λένε 4 η ώρα τελειώνει η εθνική σου κυριαρχία. Γυρίζει σπίτι. Μα δεν τέλειωσε το σοβατεπί, λέει ο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία. Τέλο, φύγει Είναι γκριζαζώνη ζώνη. Με αυτά δεν θα ασχοληθεί κανένα. Διότι, διότι το. Σχέδιο κατά την ταπεινή μα άποψη Το σχέδιο Γιούγκο Προχωράει κανονικά Μέχρι τελικής Περιμένοντας τον Αλέξη Δεν περιμένουμε τον Γκόντο τώρα Περιμένουμε τον Αλέξη Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κυρία μου και κυρία μου Όλος τυχαίως Χθες βράδυ Όλος τυχαίως Επειδή μου του ήρθε το να βγει μια βόλτα του ανθρώπου Του Πρωθυπουργού Αυτού που έχεις Πρωθυπουργό ναι, του Σαμαρά του ήρθε που να βγει μια βόλτα και όλο τυχαίως βρέθηκαν κάτι κάμερες στο δρόμο εκεί που έκανε τη βόλτα του περπάτησε μέχρι το ξενοδοχείο Χίλτον είχε ραντεβού να φάει, να τσιμπήσει ελαφρά τέλος πάντων το παιδί και στο δρόμο πολίτες, χαρούμενοι τον σταματάγαν και του λέγανε πόσο καλά περνάνε ηλικιωμένοι παιδιά μάλιστα ένας ηλικιωμένος του ζήτησε να μην κόψει άλλο τις συντάξεις. δεν πειράζει, καλά περνάμε του λέει και με αυτά. Κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου, όταν μόνο και μόνο το όνομα του υποτιθέμενου δημοσιογράφου που έκανε αυτό το ρεπορτάζ, σημαίνει ότι έριξε στην παντελώνα τουλάχιστον ένα χιλιάρικο. Για να μην πούμε για τις εξυπηρετήσει, παρακαλώ. Καλημέρα. <Συλμα> <Συλμα> <Συλμα> <Συλμα> <Συλμα> <Συλμα> Ναι ρε, παλικάρι μου λέγε <Και> ναι. <Και> ναι είμαι γερμανικός <Και> ναι. Πριν κλέψουν φτιάχνουν νόμους <Και> Να είσαι καλά Ε αυτοί οι νόμοι Τι είπα να πει υπάρχει νόμος τι είπα να πει, υπάρχει νόμος, αν καταχραστείς και επιστρέψεις το χρήμα, ποιο χρήμα επέστρεψε, ποιο ακριβώς χρήμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μείνουμε στην ξαφνική βόλτα και υπήρξαν, πουλέ πολίτε πολίτες, που σταμάτουν, ναι, όπως μας είπε το ρεποριτάζ, με κάμερες, βρέθηκαν τυχαία οι κάμερες, είχαν σχολάσει από τη δουλειά οι καμεραμαντζίδες και κάποιοι δημοσιογράφοι, οι αγνοί, που για την αλήθεια, και καταγράψαν το γεγονός. Το γεγονός. Δεν βρέθηκε ούτε ένας πολίτης σε αυτό τον δρόμο να μην του ρίξει γιαούρτι, να του χώσει μια γροθιά στα μούτρα. Ούτε ένας. Όλοι οι πολίτες που βρέθηκαν εκεί, αλλά μαζί και με τον δημοσιογράφο, ο οποίος κατέγραφε το γεγονός, αφήνουμε τον αρχισυντάκτη του που το πέρασε αυτό σε οποιαδήποτε μέσο για είδηση και αφήνουμε και το αφεντικό του αρχισυντάκτη του τα παίρνουν όλοι χοντρά μέχρι μία Μέχρι, μέχρι κόκαλο Χοντρά, χοντρά, χοντρά mm. Τα παίρνουν χοντρά mm. Δεν υπάρχουν άλλες ελληνικές λέξεις Ρε μου mm. Τα παίρνουν χοντρά Και γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται Το δυστύχημα είναι ένα Ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες Είναι εκατομμύρια Υπουλημένοι Είναι εκατομμύρια Και ζουν εις του ανθρώπου που πήρε πρώτο τηλέφωνο Και μου μίλησε για τον Γοργοθά που περνάει στο νοσοκομείο και αυτός όπως και χιλιάδες άλλοι συμπολίτε μας λοιπόν στο κορμί αυτών, λοιπόν των ανθρώπων που σφάζονται αυτή τη στιγμή τα εκατομμύρια καθάρματα περνάνε μια χαρά προβάλλοντα τις βραδινές βόλτες προδοτών δουλοπρεπών καθαρματακίων τα οποία Μεγάλη μερίδα των βολεμένων στηρίζει ακόμη και σήμερα όχι μόνο με τα παλαμάκια αλλά και με την ψήφο <Κι> Αυτή είναι η κατάσταση Όλα τα άλλα που σε μπουκώνουν τώρα ότι πιάσανε μίζες στα υποβρύχια γέρνουν και θα σου βγάλουνε στοιχεία γιατί θα, θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως Ποιες πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν Οι πύλες της κολάσεως είναι ανοιγμένες εδώ και 40 χρόνια αυτοί και ποιοι θα σου δώσουν τα στοιχεία Αυτοί που μέχρι χθε, Δεν ούρλιαζαν απλώς Έδιναν τον υπερπάντον αγώνα Για να είναι στην κυβέρνηση όλοι αυτοί καραμανλίδες, ε, Σαμαράδες, ε, Σιμίτιδες Όλοι αυτοί λοιπόν Που εκείνες τις εποχές στήριζαν Όλη αυτή την κατάσταση Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να σου δώσουν στοιχεία Τυχαίο είναι αυτό εσύ λες Ορίστε Όσο απλά τα πράγματα mm. ναι. Φίλε μου έτσι είναι όπως τα λες Όπως τα λες Πολύ σωστή παρατηρησή σου ότι με το δεύτερο μνημόνιο Υπεγράφησαν όλα αυτά να ανοίξουν να, όχι όλα φυσικά έτσι, Να δώσουν αυτούς που έπρεπε να δώσουν Όσο για τα, για τα 200 δις Που ήταν αρχικά Στοχευμένα να τα φέρουν πίσω Και αρχίζουν με 7 και 5 εκατομμύρια Και τέτοια, Όσο για το, την ε, παρατήρηση που έκανες Ότι μόνο, μόνο το, Οι βουτιέ ε, του Φιλιππίδη Έφταναν να λειτουργήσουν για 10 χρόνια τα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα χωρίς να βάζεις ούτε μία ναι αυτά είναι κοινή λογική βλέπεις εσύ πέρα από τους σφαγμένου, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να διαθέτει κανένας κοινή λογική εδώ σφάζονται, τη... σφάζονται. υπάρχουν κόμματα λέει της Ερημάδ, του Παπάρ του υπηρήσπορος ε... ε... πολύσπορος Ελλάς και το ένα και το άλλο ορίστε παρακαλώ παρακαλώ Ναι. ναι, θα σου πω μέχρι. με ρωτάς πού θα μπουν τα λεφτά που δήθεν παίρνουν από τον και από τον Φιλιππίδη και από τον έναν που επιστρέφουν Αυτά θα πάνε στους δανειστές, αυτούς τους λεγόμενους δανιστές. θα πάνε, αυτά είναι χοντρό, δεν χρειάζεται αγώνας να, το... να σου βάλει φόρο αλληλεγγύης Είναι έτοιμα, έτοιμα τα πακέτα να πάνε, εκεί θα πάνε, εκεί θα πάνε σύμς... Και κάποια κόκαλα Από αυτά θα πάρουν και οι κλέφτες που συνεχίζουν να κλέβουν μέχρι σήμερα Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση Τι μας Τι χτυπιέστε και ορίεστε Και τι μας παρουσιάζετε κάθε πέντε λεπτά Και ένα καινούριο σκάνδαλο Δεν χρειαζόμαστε να μας παρουσιάσετε τίποτα Η καθημερινή ζωή εδώ και 40 χρόνια στην Ελλάδα Ήταν ένα σκάνδαλο Ένα σκάνδαλο Δηλαδή ήσουν γκαβός εσύ καταράχτηρε μεγάλε Δεν έβλεπες... Πριν 5 και 10 χρόνια ότι ό,τι πιο σάπιο γέννησε η κοινωνία στην οποία ζούσες ανέβαινες στην πολιτική, σου και σου μοστράβηζε τα πούρα και τα ακαγένια. Ορίστε. Ναι. Σο. Αυτοί. Α, ah, τα δημοκρατία. Τα χρειάζεται η δημοκρατία του. Τώρα σε κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. το ποτήριον όπως πολύ σωστά παρατήρησες δεν είναι ποτήριον πια, είναι βαζελίνη χρόνια τώρα είναι βαζελίνη δεν έβλεπε μεγάλες εσύ έτσι δεν ήταν σκάνδαλο το ότι το σαπάκι της κοινωνίας σε διοικούσε στην τοπική αυτοδιοίκηση κανόνιζε τα πακέτα που πηγαίνε ερχότανε και τρογότανε όπως και σήμερα αυτά ένα σκάνδαλο, ξύπναγες το πρωί και πάνω στο σκάνδαλο δεν άνοιγε το μάτι, όχι από την τζίμπλα απ' το σκάνδαλο δεν άνοιγε και τώρα, τι ακριβώς ε, με τι ακριβώς χορταίνεις αυτή τη στιγμή, από τηλεοράσεων τι, το ότι σου παρουσιάζουν πιάσαν τον κάντα να σου δώσει πίσω 7 εκατομμύρια και το φιλιππίδι με το πανηγύρι που έκανε και τον Χ και τον Ψ και τον ωμέγα. τι ακριβώς τι ακριβώς ψάχνεις με, μάλλον, όχι τι ακριβώς ψάχνεις με τι ακριβώς ευχαριστιέσαι <Τι> τι ακριβώς ένα σκάδαλο ήταν σκουντούφλαγες πάνω του δεν είχες ανάσα να περάσεις δεν είχες περιθώριο να περάσεις και τώρα αυτή τη στιγμή ε, πιάσαν τους κακούς με τα δισεκατομμύρια και επιστρέφουν από τα δισεκατομμύρια τα 7 εκατομμύρια και, και γιατί λοιπόν να είναι ε, υπέρ του κουρέματος ο υπάλληλος του Σόιμπλε ο Στουρνάρας κάθετος είναι απέναντι στο κούρεμα λοιπόν Ποιο χρέο θα μου πει, Σε αυτά που έχουν φτιάξει, σε αυτό το, το παραμύθι, σε αυτό το, το θέατρο του παραλόγου που έχουν στήσει, Δεν το επιτρέπουν, λέει, το, τα συντάγματα των 18 κρατών μελών τη Ευρώπης ΕΕ. Κατάλαβε τι σου λέει ο Στουρνάρα. Ένα κούρεμα του ελληνικού χρέου θα αποσταθεροποιούσε την Ευρωζώνη. Μαλάκα μου. Ευρωζονούχε. Λοιπόν, αυτά στα λέει ο Στουρνάρα. Υποτίθεται ότι εδώ είναι μια πατρίδα που ζεις εσύ. Που δεν έχεις αυτή τη στιγμή να πάρεις ασπιρίνη Και ζει και ο Στουρνάρας Και στα λέει εσένα και εμένα που δεν έχουμε να πάρουμε ασπιρίνη Αυτή τη στιγμή λες και, λες και τα παπάρια τα δικά σου έπρεπε να εξαρτώνται Από τα συντάγματα των 18 κρατών μελών Του φασιστικού ορίστε το αποδέχτηκε, ναι, παρακαλώ τον χαρακτηρισμό υπάλληλο τη Ευρωζώνης, ο Στουρνάρας αγαπητέ μου, δεν είναι ακριβώς υπάλληλο τη Ευρωζώνης, είναι υπάλληλο του Σόιμπλε σου είχα φέρει την είδηση ότι ενώ το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετέφερε το διάλογο με τη Λαγκάρ μίλαγε για κούρεμα του χρέους είπε ότι δεν μου το επιτρέπει ο κύριος Σόιμπλε, μάλιστα Τόνισε ότι μου, ότι μου είπε λέει Γιάννη, αυτά δεν γίνονται Του είπε ο Σόιμπλε Είναι υπάλληλος του Σόιμπλε Είναι τσιράκι, ορτινάντσα Τι άλλη λέξη Να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο Και τον έχεις εδώ Στην κεντρική σου εξουσία Στην κεντρική σου, Αυτή τη στιγμή Ορίστε παρακαλώ Μπράβο, καλημέρα Και αυτό τα λέει κι εγώ ο μαλάκας κάθομαι και τον ακούω. Πολύ σωστά παρατήρησες. <coughs> Πάλι θα μπει το ερώτημα. Τι να κάνω. Τι να κάνω, τι να κάνω. Αφού ο δόλιος θα πεθάνω. Μαρή καρδιά του και αρατά Πάλι σε βντά γυρεύεις. Κατάλαβες. <coughs> τι. Yeah. Απλά. Να φεύγουμε από το μπούκομα. Το μπούκομα. Όλα είναι στην Ελλάδα καλά αυτή τη στιγμή και πρέπει να ξέρεις εσύ. Ότι αυτή η φατσούλα του Κάντα, του ενός, του αλουνού, του Φιλιππίδη Κατάλαβες Του Φιλιππίδη το Του Τσιμίτι, τον έναν Αυτοί λοιπόν Κλέψαν και επιστρέφουν Αυτό να θα τους στήσουν και άγαλμα στο τέλος Εδώ είσαι και θα το δεις Ότι επέστρεψαν τα λεφτά Θα τους το στήσουν το άγαλμα Πριν χρόνια Σας μελάγαμε από το ίδιο μικρόφωνο Για τα αγάλματα Τα αγάλματα του μέλλοντο. Δηλαδή με λίγα λόγια μεγάλε Δεν μπορούσε να φανταστεί κανένα ένα ελληνάκι Από αυτά που χύσαν το αίμα τους Ότι κάποτε ότι θα έβλεπε Λέμε ρε παιδί μου για να μιλήσουμε για ξένους Το άγαλμα του Τρούμαν στην Αθήνα Και όμως το είδε Και το είδε εν ζωή Και το κατάπια τι να έκανε Κατάλαβες τι άγαλματα θα βλέπεις στο μέλλον Του Στουρνάρα, του Σαμαρά Του Βενιζέλου Ωρε ωρε μάρμαρο που θα πέσει να Αυτά είναι τα αγάλματα του μέλλοντος Κι όμως αυτά είναι τα αγάλματα του μέλλοντος Όπως έκανες ονοματοδοσία οδών Και έδωσες το όνομα στον καραπά, οδό Καραπάνο ας πούμε Μου έλεγε και ο άλλος σήμερα να του φέρω τα στοιχεία Λοιπόν ο Καραπάνος τιμήθηκε από αυτή την πατρίδα Και του κάνανε οδό και αγάλματα Για να πάμε και, στα, να πάμε και σε άλλα ελληνικά Α, Ας μην πάμε Φαντάζεσαι λοιπόν, μπορούσε να φανταστεί την εποχή εκείνη αυτός που στέναζε κάτω από το ζυγό του καραπάνου και έλεγε που σαν λιπασά να με σώσεις ότι θα τον, η, η απόγονοί του θα τον βλέπαν και σε αγάλματα και σε τέτοια πράγματα Όχι, το ίδιο δεν φαντάζεσαι και εσύ σήμερα Ο Στουρνάρα λοιπόν είναι το άγαλμα του μέλλοντος Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Αλέξης Καλά, αυτό δεν θα το κάνουν άγαλμα γιατί δεν μπορούν να πετύχουν τη μαντήλα στο μάρμαρο. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι μα μπουκώνεται με τα σκάνδαλα. 40 χρόνια σε ένα σκάνδαλο σκουντουφλάμε πάνω. Τεράστιο σκάνδαλο. Τεράστιο σκάνδαλο. Για να φτάσει η κατάσταση εδώ που έφτασε. Και καθόμαστε τώρα και ασχολούμαστε με τα τετραγωνικά του λιάπη. Και με το αν ο λιάπη έφυγε, λέει, χθε πάλι ο, ο Μισελ μα και πήγε, λέει, στην Ευρώπη. Ξαναλέμε, αν δεν πάει ο λιάπης στην Ευρώπη, ποιος θα πάει ρε λέπορε; Εσύ που στην στο γραφείο του να τον εγλίψεις, να σε διορίσει σε μια θεσούλα. Εσύ που αγανακτεί αυτή τη στιγμή, αλλά ετοιμάζεσαι πάλι να χωθεί στο μαντρί των μικρότερων λιάπεδων, ό,τι όνομα κι αν έχουν. Πολύς πολύςπορια, ναι. Πολύςπορος ελάς. Ελιές κοτσάνια, κουκούτσια κίνηση των 58. Ναι. Πασόκια, μασόκια, φασόκια, μάσες που Με την αγανάκτηση στο χέρι θα μείνεις Μια ζωή με αυτή θα είσαι μεγάλη Κατάλαβες Τώρα, το ότι να Εμείς τώρα από εδώ να μην σας δώσουμε ένα καινούργιο σκάνδαλο Αν και θα μπορούσαμε Να σας πούμε πάρα πολύ απλά Ότι Θα υπάρχει προκαταβολική φόρου για τους συνταξιούχους Θα τους κρατάνε κάθε μήνα από τη σύνταξή τους Το φόρο Κατάλαβες Δεν έχει το δικαίωμα να μπει σε ρύθμιση 12 δόσεων Πια ο συνταξιούχος Για τους φόρους που το αναλογούν Κατάλαβες Αυτοί οι άντρακλες της εξουσίας Ο πατριώτης Σαμαράς Βενιζέλος Κουρέλας Και η παρέα τους Ποιους βρίσκουν και χτυπάνε συνέχεια του συνταξιούχους Τους άνεργους Τους άρρωστους Γιατί Γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού τους Είναι το ότι ο συνταξιούχος μπορεί να έχει και ένα σπιτάκι Λέμε τώρα Να του το πάρουμε κι αυτό Τα άλλα εσύ μεγάλε Κοίταξε μην και δε βγει Ο οραματιστής του τόπου σου Να σου διορθώσει την κατάσταση Σώσει μάλλον Τι να διορθώσει και... Γιατί όλα θα πάνε κατά διαόλου Κατάλαβες Μεγάλη, τι συμβαίνει με τους Αυτός λοιπόν ο οραματιστής του τόπου σου Παρακαλώ Παρακαλώ Ναι όπως το πες. ναι, Μπορεί να μην Δεν θέλει ρε παιδί μου Δεν έχει να πληρώσει το χαρά της Δεν βγαίνει Θα του το παίρνουν από, το... από τη σύνταξη Όλα τα πάντα Κατάλαβες Εσύ λοιπόν τώρα Να επανέλθω στο σκεπτικό μου Που κάνεις αμάν μη και χάσει Ο τοπικός σου οραματιστής Τη σωτηρία Του τόπου Ξεχνάς πάρα πολύ απλά Ότι είναι ένα γρανάζι Ο τοπικός οραματιστής ένα γρανάζι αυτού του ανάλγητου συστήματος Το οποίο έχει πρόσωπο Είναι ο τοπικός οραματιστής σου Είναι οι παλαμακιστές του Είναι το κόμμα το οποίο προέρχεται Είναι αυτοί που του δίνουν το χρήσμα Μη τσιμπάς τώρα Στο ότι δεν χρειαζόμαστε χρήσμα Και, και τα λιμπάν και τα λιμπάν Είπαμε και γράψαμε και στο τελευταίο άρθρο ότι σε αυτές τις εκλογές αυτό που θα πουλάει είναι οι λέξεις, οι λέξεις, όχι οι έννοιες, οι λέξεις πατρίδα και Ελλάδα. Αυτά τα οποία στους προηγούμενους λόγους τους τα είχαν καταχωνιασμένα και πεταμένα. Τώρα πουλάνε, τώρα πουλάνε, μπροστά είχαν το όνομα του κόμματος, την ιδεολογία Λάστιχο, την ιδεολογία Κολότσεπη. Τώρα λοιπόν αυτές τις μέρες που διανύουμε πουλάει η πατρίδα, πουλάει η Ελλάδα. Ποια πατρίδα ρε καθαρματάκι. Ποια πατρίδα από τη στιγμή που γεννήθηκες μέσα σε ένα πασόκι μια Νέα Δημοκρατία μπήκες Έγλειψες, έκανες, έρανες και έφτασες να διεκδικείς αυτή τη στιγμή αυτό που διεκδικείς Τι διεκδικείς αν δεν υπήρχε αυτός ο στρατός των βολεμένων Τι ακριβώς θα διεκδικούσες Και για ποια πατρίδα μπορείς να μας μιλήσεις Για ποια Ελλάδα μπορείς να μας μιλήσεις Για αυτοί που ξεπούλαγες μέχρι χθε, μαζί με την παρέα της σου. Ε, με αυτή που ξεπουλάς μέχρι σήμερα εκτελώντα τις εντολές των από πάνω Ότι κατεβαίνεις και χρήσματα και τέτοια και άλλα κόλπα Και μπροστά η Ελλάδα Ποια Ελλάδα ακριβώς Ποια Ελλάδα ακριβώς Τη στηρίδα σου Των λογαριασμών σου Των διαμερισμάτων σου στο Παρίσι και στην Ελβετία Στη Βουλγαρία Ποια ακριβώς Ελλάδα Για ποια ακριβώς Ελλάδα μας μιλάς Για ποια ναι βέβαια το διαμέρισμά σου Το φρεσκοαγορασμένο στο Παρίσι Και το άλλο στην Ελβετία Για σένα είναι Ελλάδα Εμάς μας ρώτησε ποτέ Θα μου πεις ποιος σε ρώτησε Φάει σκάνδαλο λοιπόν Πέρνα καλά επειδή βλέπεις Να συλλαμβάνουν Τους Απατεώνες Οι οποίοι Μέχρι χθες ήταν βασιλιάδες Και θα συνεχίσουν να είναι βασιλιάδες Και βάλε τους συνταξιούχους να σου δίνουν Προκαταβολικά το φόρο Και επίσης κατασχέσεις Σε όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ασφαλιστικά Ταμεία Ειδικά στον ΟΑΕ Από 5.000 ευρώ και πάνω Κατασχέσεις Ποιος είσαι τελικά ρε μεγάλε Και τι είναι αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία Τι ακριβώς είναι αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία τι ακριβώς, κανένα συνδικαλιστούμπος ή κανένα, κανένα, κανένα κόμμα σας εξήγησε τι ακριβώς είναι σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία, όχι τι ήταν μέχρι χτες που τα τρώγαν, τι είναι σήμερα. Πατακαλώ. Ναι ναι οι δημοκράτες είναι αυτό να το λες Έλα γεια σου, ναι, σου Αυτό είναι όπως το λες μεγάλε Όπως το λες Αυτά είναι τα ασφαλιστικά ταμεία Χρόνια και χρόνια Άρμεγαν τον κοσμάκι και πλούτιζαν εις βάρος του Και έκανε Βολπλανέ Για να πάρει το φάρμακο το πληρωμένο Ορίστε παρακαλώ Έλα ναι. Π, Πήρε έμπινες με την μπουκάλα στο χέρι Έλα, γεια Ναι Ναι Α, καλά Σιγά με βγεις, ναι Α, καλά, εντάξει Έλα Ναι, ναι. Ναι, γαλά Χαιρέτα μας Έγινε χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ Για yeah. Περίμενες τώρα εσύ Να πάρεις, τι να πάρεις ρε φίλε Πλάκα μου κάνεις, ορίστε παρακαλώ δύο Ορίστε Αν να είναι μάλιστα, χαιρετισμούς να το πείτε να είστε καλά, καλημέρα ευχαριστώ για την παρατήρηση να το διορθώσω λοιπόν, ήδη πρέπει να διορθώθηκε λοιπόν, ο ηχολήπτης δηλαδή θα το διορθώσω λοιπόν που λες, φίλε μου καλέ μου φίλε, ήθελες τώρα εσύ να πάρεις πως το πες, τη σύνταξη που σου κόψανε τη σύνταξη που σου κόψανε τι ωραίος είσαι τη δημοκρατία! της δημοκρατίας. Λοιπόν, τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά τα οποία, όπως είπαμε, έκανε βολ πλανέ. Ο άνθρωπος, ο οποίος χρόνια και χρόνια, ο κάθε άνθρωπος πλήρωνε και πήγαινε και χτύπαγε πάνω στον κάθε υπαλληλίσκο γλίφτη και δεν του γράφε τα φάρμακα, δεν μπορούσε να μπει σε νοσοκομεία φτάνοντας σήμερα στο σημείο, έτσι, φτάνοντας σήμερα στο σημείο να προείσταται αυτής της κατάστασης το καρτούν πραγματικά το οποίο εμβαπτήσατε στην Κολυμπήθρα και το κάνατε πατριώτη και το κάνατε και υπουργό για τον μπουμπούκο σας μιλώ έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή θα κάνουν κατασχέσεις ανθρώπων οι οποίοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ και θα πά στην ίδια φυλακή που είναι προφυλακισμένος ο Κάντας, ο Άκης όλα αυτά τα μπουμπούκια θα είσαι μαζί τους Και μην σκεφτεί εκεί μέσα να τους φτήσεις Διότι Σε περιμένουν δεινά μεγάλα oh, Θα έχεις όχι την ίδια μοίρα Χειρότερη μεγάλη αυτή, αυτή είναι και VIP Διότι Δεν είναι απλό άρρωστη Δεν ψάχνουμε κοινή λογική Δεν ψάχνουμε έναν άνθρωπο Ο οποίος να μπορεί να σκεφτείς αυτή τη χώρα Ορίστε παρακαλώ Με ψήσουν εμένα Σαράτζα <Τα> <έλα. Τι> ναι, ναι, ναι ναι ναι Μην κάνεις τέτοια όνειρα Μου λέει εδώ ένας φίλος Εσύ <Τι> δεν πρόκειται να πας σε τέτοιες φυλακές Που έχουν και ψησταριές Θα σε πάνε σε καμιά άλλη Θα είσαι στο διάδρομο με Ράντζα Δεν αντιλέγω Διότι κοίτα να δεις τώρα Δεν είναι απλώς τη μεγάλη Δεν είναι απλώς βλακόμουτρα Πώς αλλιώς να τους πούμε Κάνανε σύσκεψη λέει στο Υπουργείο Επί λόγο Δικαιοσύνης Λόγω υπερφόρτωσης Φυλακών Και προτείναν Ακούστε, ακούσατε, ακούσατε Όπως έλεγε και ο παλιός Τελάλης Να ανοίξουν Τα στρατόπεδα Για να δέχονται προφυλακισμένους Κατάλαβες Αχ τι ένα γερμανικό εσύ τώρα Σε προφυλακισμένος Τα στρατόπεδα που στην Ελλάδα τα ανοίξουν, λέει Για να δέχονται προφυλακισμένου. Και επίσης λόγω της απόδρασης ξύρου πρότεινα να έχουν δικαίωμα αδειών οι κρατούμενοι αρκεί να πληρώνουν 25 ευρώ τη μέρα Ανάς <Συξε> <Συξε> <Συξε> Αυτά τα πρότειναν άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στην διακυβέρνησή σου και να φοράνε λέει και βραχιολάκι Ναι! Με 20... Δηλαδή άμα πληρώσε, πληρώνε ο ξυρός 25 ευρώ τη μέρα δεν θα την κοπάναγε Άλλη ιστορία και αυτή τώρα έτσι Την κοπάνεις ο ξυρός Ναι! πάνε ο ξηρός έγινε χλωρός και μην τον είδατε Αλλά καταλαβαίνεις τι προτείνανε Οι άνθρωπες Αυτοί οι ικανοί άνθρωποι Που μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες Είναι σε υπουργεία Είναι σε θέσεις Είναι υπουργοί Είναι γενικοί γραμματοίς Είναι, είναι, είναι και τι δεν είναι Ορίστε Ναι, ναι, ναι, ναι ναι ναι ναι ναι Έτσι Έτσι Φέρε 25 ευρώ ναι Ναι ναι ε, ε, Συμφωνώ με το φίλο Τηλεα Ο οποίος είπε ότι Τα στρατόπεδα μάλλον θα τα ανοίξουν Όχι για τους ε, Όπως λέγανε θα κάνουν τα στρατόπεδα Για τους οικονομικούς μετανάστες αλλά για του οικονομικού κρατούμενου Έλληνε. Κατάλαβε, να βάζουν σοριδών κόσμο που χρωστάει μέσα 2, 3, 4, 5, 10, 15 χιλιάδε ευρώ, από τι τα χρωστάει τώρα, μόνο αυτοί ξέρουν, αυτοί που τα σκέφτονται αυτά. Γιατί ένα άνθρωπο που βάλανε αυτή τη στιγμή, ενώ δεν έχει μία, να του πληρώνει χαράτσια αλληλεγγύη και όπω αλλιώ τα βαφτίσαμε, δεν χρωστάει τίποτα. Σε κανέναν. Απολύτω. Συμφωνώ. Αλλά είδε λοιπόν. Τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Ε, ήταν ορατό αυτό, εδώ και χρόνια, αυτό που είπα πολύ ώρα πριν, ότι ό,τι πιο σάπιο έχει γεννήσει η Ελλάδα, προωθήθηκε και πήρε μέρος στη σφαγή αυτή. Το θέμα, η απορία ειδική μου τουλάχιστον ήταν τόση πολύ ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ, είναι αμέτρητη. Είναι αμέτρητη σου, λέω Άντε η πρώτη κατοικία από το 2014 δεν εκπληστηριάζεται για ένα χρόνο όταν χρωστάς τις τράπεζες Έτσι, δώσε βάση Αλλά ο νόμος του μη πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας δεν ισχύει όταν χρωστάς το κράτος Στα παίρνουν νόμιμα, ορίστε Χαίρετε Α, κάτσε, περίμενε, το έχω τώρα, θα σου πω. <Ρι> περίμενε, περίμενε, θα σου πω τώρα. Λέλα. <Ρι> ναι. Ποιον, ποιον κατηγορήσαμε; <Ρι> Ναι. Ναι. Αυτό δεν είπαμε πριν. Α, το είπα σήμερα πριν σε πρόλαβα πριν. Αρκετή ώρα το είπα αυτό. Έγινε. Ναι, να σε καλά. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Ε, ε, κοίταξε στην Ελλάδα τα σχολεία. Πρότειναν, λέει, οι ξενοδόχοι να κάνουν τετραήμερο την καθαρή Δευτέρα για να πάνε εκδρομή, λέει. Οι Έλληνε να χαλάσουν τα λεφτά του. Εκτό από τη βλακεία τη πρόταση, έτσι. Τα γράμματα που θα μαθαίνουν τα παιδιά τώρα θα καθορίζονται ανάλογα με το τι ανάγκε έχει μια οικονομική τάξη στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, επαγγελματιών. Κατάλαβε. Οι ξενοδόχοι τώρα σκέφτηκαν να κάνουν δύο μέρε γιατί έχουν τόσα λεφτά οι Έλληνε, που θα πάνε εκδρομή, λέει, τα παιδιά με του γονείς του να δουλέψουν τα ξενοδοχεία. Άστον αυτή τη βλακεία. Θα καθορίζονται αυτή τη στιγμή δύο μέρε γράμματα των παιδιών, 3, 4, 5, μία καμία. Από τις ανάγκες που έχει μια επαγγελματική ε, τάξη και τις ανάγκες που έχει αυτή η επαγγελματική τάξη θα της λύσει η, η στουρνοσύνη των παιδιών ε, ή η κεντρική κυβέρνηση. Μήπως πρέπει να παναβαρέσετε την κεντρική εξουσία. Ε. Λοιπόν Ελληνάρα μου, θα μα σώσει το κόμμα το 58. Ναι, κατεβαίνει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με το πρωτότυπο όνομα Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη. Πάλι προοδευτικά, πάλι δημοκρατικά Μάλιστα και είναι μέσα και ο Γραμματικάκης Ναι, ο διανοούμενος Γραμματικάκης Αυτός που παλαμάκιζε το διευθυντή του, Τα ποιήματα του διευ... Όχι ψέματα το Σιμίτι Στη σύναξη των 58 Ναι, είναι ε, Δη μου τέρμα είσαι σωσμένος Τελείωσες κυρία μου και κυριέ μου Ο Θεοχάρης αυτό το, Αυτή η μουτσουνίτσα, η, η πλαστική δεν κάνει πίσω στις απειλές εναντίον Του ενός εκατομμυρίου πολιτών Που δεν πλήρωσαν το χαράτσι Απειλώντας συνεχίζει να απειλεί με κατασχέσεις Κατάλαβες Και μπαίνουν και στο στόχαστρο Και 200.000 ιδιοκτήτες Που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας Όλοι μαζί παιδιά Απειλήστε, φωνάξτε Σκιάξτε, σκιάξτε, φωνάξτε Λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου Επέθανε ο Μακελάρης Ο Αριέλ Σαρών Πρόκειται για έναν από τους ε, ε, Δεν υπάρχουν λέξεις να χαρακτηρίσεις ε, Τις ενέργειες του Σαρών Απέναντι στους Παλαιστίνιους Όταν ήταν πολέμαρχος εκεί πέρα Και τι τους έκανε με τις ρουκέτες Και ειδικά στα παιδιά Δεν υπάρχουν λέξεις να χαρακτηρίσεις Αυτό τον αλήτη Σκατά στο λάκκο του Με συγχωρείτε για την κακή χρήση της ελληνικής Λοιπόν Και φυσικά εξεφθύλα μας δεν έχει σταματημό Φόρεσε το καθήκι στο κεφάλι ο Αβραμόπουλος Και πήγε στα Ιεροσόλυμα Να εκπροσωπήσει την Ελλάδα Μεγάλεσε εκπροσώπησε και την Ελλάδα Αρε μεγαλία ρε μεγαλία Και την Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη Στην κηδεία του κτίνους Αριέλ Σαρών Κατάλαβες Φόρεσε λοιπόν το καθήκη και πήγε να εκπροσωπήσει ουλάκαιρη την Ευρώπη. Ουλάκαιρη την Ευρώπη αλλά και την ταλέπορο Ελλάδα. Ορίστε, παρακαλώ. <χωρίς> <χωρίς> <χωρίς> <χωρίς> Παντρεύεσαι πως την αυλή παντρεύεσαι Έλα, γεια <ΣΣΣΣΣΣΣ> Λέει εδώ ένας τηλεακροατής Καλά λέει αυτοί λέει που φοράνε την παλαιστινιακή μαντίλα Και μας δημοστράρουν Τη μέρα που έφαβαν Αυτό το άθυρμα των uh, σαρών Δεν κάνανε καμιά Καμιά αντιδρασούλα εκεί πέρα Τι λες ρε παιδάκι μου και εσύ τώρα Πως σου ήρθε τώρα να τους κακά Να τους κακό κακα... κακα... κακο... κακο... κακο... χαρακτηρίσουν Τι λες ρε τι λες και εσύ Τι ακριβώς λες και εσύ Λάκα μου κάνεις Λοιπόν ε, Ελληνάρα μου ε, Τι σου έλεγα Έχω κανένα αυτό να σου δω Αααα Μάλιστα Λοιπόν η μου με πολιτική μαυραγορήτη το Υπουργείο Οικονομικών, το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών σε καλεί να δίνεις ό,τι μπορείς κάθε μήνα για να μην σε πετάξουν όξο από το σπίτι σου. Κατά τον α, Θεόσταλτο Θεοχάρη 20 ευρώ το μήνα που θα δίνεις δείχνουν ότι έχεις καλή πρόθεση και δεν θες να καταστρέψεις το κράτος. <Τι> Βέβαια ο Θεοχάρης δεν σε ρώτησε πραγματικά πού θα βρεις τα 20 ευρώ. Ίσως κάποιοι να χαμογελάτε Να ψιλοχαμογελάτε Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν Συνάνθρωποι μας που δεν Δεν έχουν Δεν έχουν 20 ευρώ Κυρία μου και κυριέ μου Ενώ Σου Μας πήραν παραμάζωμα τα οράματα Των σωτήρων Και μπουκώνεις Από τις συλήψεις και όλα αυτά τα οποία σου πλασάρουν Ένας ακόμη Έλληνας Αυτοκτόνησε βουτώντα με, το με το αυτοκίνητό του στην Παμβότιδα, δίπλα, στα Γιάννενα, και πνίγηκε. κατάλαβες <Και> Λοιπόν, άλλο ένα Έλληνας λοιπόν, αυτοκτόνησε ήσυχα και θυμάμαι τα. Τα λόγια μου είπε φίλος πριν λίγες μέρες Οι Έλληνες είναι έτοιμοι να πεθάνουν πάντα Αλλά στις μέρες μας Του κάνουν με λάθος τρόπο Λοιπόν Αυτά τα λίγα είχαμε για σήμερα Πίσω ή μπροστά από αυτές τις ιδήσεις Κοιτάξαμε Και Να ακούσουμε ένα Τραγουδάκι έτσι αφιερωμένο Σε όλους σας Πριν κλείσουμε Για να δούμε πως είναι το σοβαρό Ορίστε παρακαλώ Παρακαλώ Καλημέρα Για σου Για σου ρε εγκληματία Τι κάνεις Καλά καλά καλά. Ρε. Α, right. to... ah, τώρα δεν Τα έχουμε πει αυτά, μη φοβάσαι Μαζί θα so, είσαι και εσύ εκεί θα σε βρούμε Στα so, <laughs> <to me. laughs> Να σε καλά Άμα yeah. ah, μάλιστα yeah. uh, Μάλιστα, είχα το Γιαννιώτη σήμερα Δεν είχα, θα το πω κι αυτό yeah. Να, σε yeah. Να σε καλά Ένας τρομοκράτης που περνάει εδώ τακτικά και ακούει Μας ενημερώνει ότι και ένας άλλος φίλος ένας άλλος φίλος, ένας άλλος άνθρωπος Συγγνώμη. συγνώμη. Στην πάτρα χτες 44 ετών αυτοκτόνησε Αυτοκτόνησε Λιγοστεύουν οι Έλληνες Ακούστε ένα τραγουδάκι και γυρνάμε Στο <συγνώμη> Στο πανέστο ξαναλέω στον στο μην κατεβείς. Κι ο σε πάρει και, <Και αν με πάρει, που με πάει κάτω στα βαθιά Χεριά μου, ουβιά. το Μουσικό σχολείο, σχολείο Βόλου θα τελειώσουμε ε, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας και τις ωραίες παρατηρήσεις να είστε όλοι καλά για και χαρά σας Στο πακέτο. μη μου σαν να λέω μη μου γράμματα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Non nena FM Stair.